Έλα ρε απ' αλλεύθερη εξιστή. Τι έγινε, καλά είσαι. Καλά. Τι παλεύθερη με τη ζέστη. Μα με, παίρνω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουσεί μου. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουσεί μου. Αχ, είδε ό,τι πρέπει. Ναι. Κράτα ήρε. Τι κρατάει αυτό. Α, κρατάει, εδώ έχουν έρθει τουρίστε. Α, ανάτα, να τα λέμε παιδιά, ανάπτυξη ήρθε. Τα κρύβουμε, η αλήθεια είναι γιατί Έτσι. είμαστε λίγο ατύχη. Καλά κάνουμε και τα κρύβουμε γιατί ήρθε η ζέστη και θα διώξει του τουρίστε. Θα κλείσουν ένα μαγαζι, θα φύγει ο Κινέζο. Μεθάντα λέμε. Έλα καβλιά που είσαι. Έλα. Σου λεφτά. Όχι. <laughs> να σου πω, ένα σύνθημα πολύ ωραίο για του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ να βάλουν όλη τη μίρνηση στον κόσμο. Αφιερωμένο μπορούμε. Εκαρίστω. Έματι τι είναι γιατί όσο κάναν αυτό. Να είχαμε ξαφνικά μια αφόρμητη πρωτοβουλία, 25 βουλευτέ. Ναι. Αφόρμητη πρωτοβουλία. Ότι δεν ήταν σε συνώηση με την κυβέρνηση. Αφόρμη πρωτοβουλία. πρωπτυκοβουλία. Αυτή παίρνουν άδεια για το αν θα χασμουριθούν. <laughs> Μην πω, για τα μνημόνια που έρχονται κατά την τωλή. 25 Αυθορμήτη και κάνανε κάτι μόνοι του με οποιοδήποτε πολιτικό κόστο για την κυβέρνηση που δεν είχαν συνηθίσει με την ηγεσία. Τι λέρε, παιδί μου, μπράβο, ήρωε, ήρωε σε αυτό. Το ίδιο ήρωε, άμα ήταν και σε άλλα, απλά καθάχε. Ενεκλείτο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ενοχλείτο Γεω... Γεωργιάδη. Δηλαδή, πόσο χαμηλά έχει πέσει πλέον. Και ο Γεωργιάδη ενοχλείται, απλά τώρα κάνει μόκο γιατί Δε... δεν συμφέρει. Δεν θυμάμαι όμω ο Γεωργιάδη να σα κάνει καμία μήνυση. Θυμάμαι... Α, το άδωνη είσαι, κατάλαβα, το γύρισαι. Ω σε... δεν είμαι του άδωνη. Πολύ καλά, μωρε μα κατή είμαι, αλλά τέλο. Πατά. Οπα, Αποστόλης. Καβγιας. Άκουσα με αυτό, με του σεξισμού και τέτοια που σα κατηγορούν τραγελαφικό. Ήταν μια μεγάλη μου φοβία μην αρχίσει ο κόσμο τριγύρω και αρχίσει και γίνεται τόσο παλαβό που αυτό που εσεί χαρακτηρίζετε ω ελληνοφρένεια τελικά καταλήξει η, η εισαγωγικά λογική του κόσμου και εσείς καταλήξετε ας πούμε η μειονότητα των ανθρώπων που θα σα θεωρούν εσά α πούμε τρεγκού. Να γυρνάει. Άντε, θέλε, να γυρνάει. Μην το μόνο σου πειράζει. Να γυρνάει. Τι να πω, είναι. Ε, γυρνάτε, δεν να σε καλά, φιλαράκι. Beep. <sharp inhale> Εσύ πότε θα πας σε περιοδεία στη Θεσσαλία για να σε ψηφίσουμε. Ε, δεν με κατεβάζουν. Γιατί, όχι. Να πω δεν θέλω, θα σου πω ψέματα, θέλω. Ε και εμεί θέλουμε για να σε ψηφίσουμε. Ε, δεν με βγάνε. Το σε βγάμε. θα σε βγάλουμε εμεί. Μη στεναχωριέ. Μακάρι τώρα ρωτήμα. Ένα σποδό που να είναι το μαλάκι 80 ευρώ, κάνει έναν αίρανο εκεί να πάει στο διάλο και ε. να πάρει κι όσοι μπορεί μαζί του. Μην μιλάτε έτσι για το θύμιο. Θέλω για το θύμιο. Α, για ποιον. Και τον Η Ρωσία πώ έκανε πήγε στο διάστημα γιατί έδινε 80 ευρώ ο, σύνταξη το μήνα.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 Τα ίδια και τα ίδια θα φάτε τα σκουπίδια με το σκουλέτι και τον τσίπρα. Έλα ρε Αποστόλη, ξέχατε να σου πω, μαζεύουν τα σκουπίδια. Αλλά το θέμα είναι πως θα μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια, τους 25 βουλευτέ που κάνανε αυτό στην Ελληνοφρένεια, όλους αυτούς που κλέψανε... Με... Αμ' το... αυτά τα σκουπίδια δεν μαζεύονται, αυτά τα σκουπίδια είναι λέτε νέες Έχουμε... Ένα μαζεύεις, τρία πετάγοντα από τη σακούλα. Τεκνακή, χρόνια πολλά και καλά γαμή Να σε καλά Να σε χαίρονται οι ακροάτριες, οι δευμάστριες και οι γκόμενες Α, αυτούς με χαίρονται, φροντίζω για όλες Για όλες, ναι, το ξέρω Είμαι μεγάλη καρδιά, <στονίτρια> είμαι κυμπάρης αυτά Οι Σιριζέοι να σε ακούνε εκεί και να λιώνουν Να σκάσνε οι Σιριζέοι, να σκάσνε όλοι Να λυσάξουν οι γαμμένοι Χιλάκια Τα μονοπόλια, το κεφάλαιο, ο κακός καπιταλισμός Η λίγο πες κι άλλα, ευρωατλαντισμός, <Κι, πες, όχι, πες Όχι, όχι, όχι Πες, πες, τη σταραχή, ιστοκρασί <Κι>, κρασί, πες, oh, πες. Α, το ψες <Κι>, Εντάξει <Κι>, Πες, πες, τη το κρασί? Πες, πες με σου θα αλλάξει, με μηναδί, θα Αυτό δυστυχώς είναι το κουκουέ Να το χαίρεσαι που λέει και ναι στο ευρώ το κουκουέ Να το χαίρεσαι Αλαντάλα τη Παρασκευής γάλα Ναι τι αλαντάλα ψέμα τα λέω Μπες Ή... το από τώρα να τελειώνει. Δεν ισχύει Μπες το ΣΥΡΙΖΑ, μην <Το>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 Έχω έτοιμα τα εισιτήρια, φύγαμε για Γερμανία, μισή ώρα βράδυ, σε πάρω! Τέλεια! Τέλεια! αυτό τότε θα πετάξουμε! Λέω <στά> θα ρθείς, θα κάνω μπανάνα! Ού, ού. Α, ο Λέλος! Ζύζα! Καλτίς! Θα κάνει μπανάνα! Όχι μπανάνα, δεν είναι τη μόδα. Θα κάνω φλαμίγκο. Αυτό είναι το πινκ φλαμίγκο. Όλη η καλή κοινωνία φέτο κάνει μπάνιο με αυτό και βγάζει σέλφι. Παραλία δίχω πινκ φλαμίγκο δεν είναι παραλία. Είναι η λούτσα, αγάπη μου, είναι η λούτσα. Όλοι οι μήκονε πάνω σε αυτό είναι σκαρφαλώμενοι. Περιμένουμε! η βουλή έμανε την ψήφιση, έτσι. Τι, τι. Το γάμο, λέγα θα Αρ' ναι, το έμαθα, ναι. Δεν κατάλαβα. Ν Έχω τρεις ερωτήσεις για το φίλο μας τον Γαρίφα. Πόσα φίλα πουλάγει η Αυριανή. Ας το σκεφτεί και να μου πει. Αυτό τώρα που κάνετε διάλογο δεν μ' αρέσει, δεν θα το βοηθήσω. Δεν θα το βοηθήσω και ένα τελευταίο. Ε, μία, ε, ένα τελευταίο. Αν είναι ακόμη συνδρομητή στην Αυριανή. Η πολύ μπούρδα, πες του Λάπτη. Πολύ μπούρδα όμως ρε φιλέ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 Εγώ με του δημοσιοπαλλήλου και σκοπρίτες δεν τα έχω καλά και δεν γουστάρω και αυτά. Αλλά πρέπει να πω, όπω είμαι δίκαιο, ότι αυτά τα άτομα μα... τη καθαριότητα έχουν παίζει να είναι η καλύτερη, η χειρότερη δουλειά του κόσμου. Μαλάκα. Και αυτά τα μουπάλα των κυβερνήσεων των ελευταίων 40 χρόνων και οι Δημοί τους εμπέζουν και κάνουν την Αθήνα ένα μπουρδέλαιο γεμάτο σκουπίδια. Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν σε πέντε ανθρώπου μόνιμου να του κάνουν να έχουν την ότι αν τρυπηθούν ή πάθουν καμιά επαθήτητα οι άνθρωποι, κάποιο θα προφυλάσει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Είναι τόσο χαμένε οι κυβερνήσει και οι δήμοι τόσα χρόνια που του παίζουν και παίζουν και με την υγεία μα. Αλλά να πληρώνουν τα νερά τα Golden Boys 250.000 εφάπατς ξέρουν τα κολλόπανα. Αυτού του ανθρώπου κακομίρδε με τη χειρότερη δουλειά του κόσμου δεν ξέρουν να μα κανέναν του προστατεύσουν. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Δεν σε αντέχω. Παράγουμε περισσότερου ταξιτζίδε από όσου μπορώ να αντέξω εγώ, φαντάσου. Μα εντάξει, μπορεί εγώ να φωνάζω και να κάνω πλάκα, αλλά δεν είμαι σαν τον άλλο το μαλκά που σου βρίζει και φωνάζει μόνο. Όχι, μόλις. δεν λέω ότι είστε ίδιοι μαλκι και διαφορετική. Είστε αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα. Κιό! Ότι είστε μαλκέ. Άντε ρε μαλκέ που σε παίρνουμε και σου κάνουμε και ακροατικότητα κοντά. Εσύ τι είναι που κάτσε, κατ' χα... νέα σου χα... και χάρη. Άμα δεν λέω σωστά, μη με βγάλεις. Αν όμω λέω κάτι σωστό, Ούστε. το βγάλεις και τα φούει ο κόσμο. Άντε γεια. Γεια σου.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 Έλα σου πολλά και να μας βάλετε στο μισθολόγιο των Γερμανών. Έτσι και έτσι Γερμανία. είμαστε. Ευχαριστώ για την έντυνευση, πραγματικά ευχαριστώ. Γεια, γεια. σε παίρνω. Μπράβο. Μπράβο, αυτό είναι πιστορικά. Μόνο μπράβο, εκείνη την Γεροβασίλη, εκείνη την Γεροβασίλη, την Ρουφιάνα Α, εκείνη η τη βλέπω Α, μη μιλάς για το λογάκι μου έτσι, λίγα λόγια, σε παρακαλώ πάρα πολύ Γεροβασίλη, όταν τη που δεν ξέρω το λόγο, με ανάβη, θέλω να τη βλέπω Α, και εσένα, όχι παιδί, μου, τι είναι αυτά Τέλος πάνω, τέλος ποντάξει, να είσαι καλά, να είσαι καλά, σαλόδια Ναι, καλά, και εσύ, χάρη, Κύριε Αποστόλη, ναι. δεν πήρα να πω τίποτα. Α, τέλεια. Είμαι σε τρίδημα. Μπράβο, δύσκολη λέξη χαρακτήρια. Τι περιμένει, τα έψανα, πε τη μαγική σου. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Τι θε. Τι θα ψηφίσω, αν γίνουν εκλογέ. Είμαι στην αποχή, στην αντασία και στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ε, ζωή. Σίγουρα. Ε, τώρα το συζητά. Άμα με προδώσει η ζωή, θα σε κάνω ναι. Α, μακάρι να σε προδώσει, αλλά δεν θα σε προδώσει. Ήθελα <ΣΠΠΠΠΠ> να σα ξέρω και εγώ αυτού του 25 πράγματα στην κυρία μου πράγματα. Και να σα ερωτήσω, αυτοί που θα έρθουν οι επενδύσει απ' έξω, θα είναι με 280 ευρώ το 8 όροσε εργαζόμενο. Μην έρθουν πολύ φοβάμαι. Μην έρθουν πολύ και δεν έχουμε πού να του φιλοξενήσουμε. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μια γνωστή μου εδώ πέρα 280 ευρώ το 8 όρο σε ιδιωτικό σχολείο. Συνοδό και βοηθάκι στον διαβείο. Αυτέ οι επαιρτίσει που θα κάνουμε. Δεν είναι η σωστή συνοδό, γι' αυτό πεντώσα. Α ήταν η σωστή συνοδό, <ΣΣΠΠ> να βγάλει χρήματα. Να σου πω, η εκπομπή σα έχει την άδεια τη Εκκλησία. Εν μέρη. Παίζουμε και εμεί τα παράνομά μα. Αναρωτιέμαι πώ και η Ιερά Σύνοδες δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με την περίπτωσή σα. Καλά, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν. Αλλά άμα είναι να κάνουμε κομπή, να πρέπει να πάρουμε την άδεια 25 μνημονιακών βουλευτών. Την άδεια του άνθιμου, του Ερώνημου και του άλλου του φασίστα του. Πήγαν από μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά δεν <laughs> Διαχωρισμό εκκλησίας και τώρα η εκκλησία έχει λόγο για το μάθημα των θρησκευτικών. Βεβαίως. Είναι ένας διαχωρισμός. Διαχωρισμός. Το λές και ένα διαχωρισμό. Τι να χωρίσει παιδί μου ο Τσίπρας. Είναι ο Τσίπρας για να χωρίσει. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να χωρίσει την ήρα από το Στάρι. Θα χωρίσει το κράτος με την εκκλησία. Για το Γλέζο ήθελα να πω: Πόσο συγκινητικό και ανθρώπινο ήταν. Πάντω, η περίπτωση του δείχνει ότι και άνθρωποι σαν το Γλέζο, με τέτοιο παρελθόν και τέτοια ιστορία, μπορεί να πλανηθούν. Και μάλιστα, όχι μία, αλλά δύο φορέ. Μπορεί. Αλλά παρόλα ναι. αυτά, όπω έχει πει και ένα μεγάλο, τα στερνά τιμουν τα πρώτα. Σωστό και αυτό. Οπότε, εντάξει, μια μαγική μπορεί να την έχει κάνει, αλλά θα κρίνουμε από τα στερνά. Το μανάρι μου φήνιο, να σου πω: Ένα λαθάκι <σχει> μετά από πολύ, πολύ καιρό. Ένα λαθάκι έκανε σε χαρτάκι έγραψα. Σε σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα. Το σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα. Γιατί ακόμα, γιατί ακόμα Σε αγαπάω Δεν έχει γίνει σωστή και πλήρης δουλειά Όχο. Κάνουμε πλήρη δουλειά Αλλά να γίνει σωστή και δουλειά Είναι πάλι με το υποκείμενο Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ Φιλάκια Ναι, γεια. Όταν νιώσεις την ανάγκη Να με δεις όπως και πρώτα Θα έχω ανοιχτή για σένα Πάντα της καρδιάς την πόρτα